Κάλεσα την αστυνομία, ήρθαν τα παιδιά του Δίας του εκεί <Κι> πέρα, και μάλιστα άρεστα είχα πει να μαζέψει για τα πράγματα να τα βγάλει έξω. Ήταν πάρα πολύ επιθετικό. Ε, επειδή με το θέμα μπουκάλι δεν είναι η πρώτη φορά και την προηγούμενη φορά το ίδιο πράγμα έκανε, Βγάζοντα ε, το μπουκάλι και το έσπασε εκεί, το έβαλε η του πάνω και άρχισε να λέει θα κάνω, θα ράνω, θα δείξω, θα... Απειλούσε να θα... αυτοκτονήσει δηλαδή. Ναι, μπράβο, εντάξει. Φυσικά ο αστυνομικό πήγαινε το... με πολύ ξαστό τρόπο να του πει ότι πρέπει να κάνει αυτό το πράγμα και φυσικά αντιστάθηκε, όπως αντιστάθηκε και σε μένα γιατί και σε μένα μου επιτέθηκε φυσικά ε, και εκεί λοιπόν του το πήγε να το βγάλει, του ε, έκοψε το χέρι του αστυνομικού το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομίδιο ευτυχώς και δεν ήταν το τράβα τόσο πολύ βαρύ. Και αυτή τη στιγμή εγώ τώρα είμαι στο Ρόδα και θα κατέβω να καταθέσω για τον προσιβά που γίνεται. Συνελήφθηκε ο Τσιγκάνος, υποθέτουμε. Συνελήφθηκε ο Τσιγκάνος, συνελήφθηκε φυσικά και τον πήραν κάτω με χειροπέδες. Ήταν απέτυχε γύρω στα 19 20 χρονών οι πληροφορίες που έχω είναι ο γιο του. Και, και αυτός το ίδιο πράγμα πήγε να κάνει, πήγε να αντιπευθεί μετά, αλλά τον, δεν τον άφησα να κάνει τίποτα. Είναι συγκεκριμένα ο κύριος αυτός που οι πληροφορίε που έχω ότι σκότωσε στο χαράκι τότε σαν τη μάση στους